Παρακαλώ Αποστόλη Πιο δυνατά Έλα με Όχι Από το Καναδά παίρνω Και τι έγινε αφού δεν σε ακούω Δεν ακούγομαι Καλά ξαναπαίρνω Ξαναπάρε Έλα λοιπόν Από Καναδά παίρνω Σε είχα πάρει και πριν Ααα τι ό, μου πω, κάνεις Καλά τι να σου κάνω Ξέρω Τα φιλιά μου στον Brian ε? Adams Boy, <laughs> Τα φιλιά <laughs> μου ναι, στην Πάμελα Anderson. Τα μου Έχει βγάλει κάτι άλλο, ο Καναδάς χρήσιμο. Η σελίδιόν. Ah, yeah. Ανέ. Τα φιλιά μου στη Σελίν το σελινάκι, Σελίν πάει άσυλο. <laughs> Ποιο ο Ράιν Ρέινολτ, να ναι. Deadpool. Λοιπόν, Τα φιλιά μου στο Τed Pool. του δώσω όπου να όπου θε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι πω ακόμα και το άλογο ήξερε που πρέπει να χέσει. Μόνο α... <σολλάδος> ο Μαλάκα ο λαό δεν ξέρει. <σολλάδος> Όχι, δεν ξέρει. Στη γλώσσα των αλόγων αυτή είναι η απόδοση τιμή. Εκεί που <σολλάδος> θα <σολλάδος> αφήσει το σκατό του το άλογο είναι επειδή τιμάει κάποιον. Λε, ε. Του τίμησε. Αυτό. Τιμημένοι και χεσμένοι, τι να κάνουμε τώρα. Αποστολή. Έλα. Ο Ευθύμης. Ευθύμης. Ναι. Λοιπόν θέλω να αφήσω ένα μήνυμα. Άστω. Με αφορμήτα τέτοια με τον μπάτσο που σε πήρε τηλέφωνο που έλεγε ξύλο στους αριστερούς. Λαξέρις παιδί μου λέει το ξύλο στο αριστερό δεν πήγε ποτέ χαμένο. <Καιροί> και μετά με τον άλλον που απάντησε και τα λοιπά. <Καιροί> Αυτό ο Μαλάκα, μαλάκα, γεννήθηκε ο Μαλάκα στα Δεν καταλαβαίνει το ζώο ότι αυτό που λέει χτύπησε, αυτοί οι άνθρωποι που τράβησαν τόσα, εγώ έκανα 28,5 χρόνια στη φύλακα. Και κατάλαβα ότι ήμουνα η τελευταία τρύπα. Τα φεύγει μου σε αυτό που απάντησε, προφανώ. Μήνυμα από τη Λέσβο, πέστε το, το αλουνού, να θυμηθεί το ξύλο που φάγαν από εδώ. Καραβανά 13 χρόνια εγώ. Mm. Υπάρχουν κι άλλοι. Οχ, oh, είστε πολλοί. Ε, όχι πάρα δυστυχώ, oh. αλλά υπάρχουν. Αυτό ήθελα το Λάρα. Καλά, μας έχετε τρελάνει να πούμε. Ξέσαι, με αυτή την ημέρα, παιδιά, στον πει, τι μ' άνθρωποι α... πάλι σήμερα μας που έχεις από το σκάι, γνάδων και όλου τους αλλούς. είδαμε, παιδιά, την πιο συγκλονιστική στιγμή, τον πρίγκιπα, κάνανε να δακρύζει. Μας Μα ναι. Γι' αυτό το κάνω. Για να μα τρελάνει, ναι, ναι, ναι, τρέλα. Ζήτω, η τρέλα! Ναι, Μαρία, σημαίνει καλά, ρε φίλε, Για να Πώ σου φάνηκε το σπεκτάκολλο χθε. Αχ, μίλα μου για σπεκτάκολλο. Έτσι, αυτά τα σπεκτάκολλα χθε πώ σου φάνηκαν. Περιορέξιο, τώρα τι να σου πω. Να σου πω εγώ βασικά. Λοιπόν, επειδή θέλω να γράψω και στο Μαξίμου να στείλω μια επιστολή, Γιατί πιστεύω ότι μπορούμε και καλύτερα. Πιστεύω ότι μπορούμε. Εμένα κάτι μου λείπει βασικά, να σου πω την αλήθεια. Κάνα ηγέτη κράτου. Ντάξει, δεν μα έκατσε. Και, και, και από εκείνη την πλευρά, αλλά και στην παρέλαση νομίζω ότι κάτι έλειψε. Α, τι? Θεωρώ τι, λίγο σπουρέ ότι... γαρίδα. Δεν <laughs> μπορούσα. Παν... Παναγία μου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λοιπόν. Ε, μου έλειψαν παπάδε. Εμένα μου, ειλικρινά, δηλαδή είχε την, πα... είχε την πατάρια, είχε το στρατό, ναι, αλλά μου έλειψαν παπάδες. Δεν είχε αρκετού. Ναι, ναι δεν, όχι, του θέλω την παρέλαση, δεν καταλαβέσαι. Του θέλω την παρέλαση. Ανακάνουνε παρέλαση. Ακριβώ, ακριβώ. Κι εγώ, αλλά νομίζω δεν είναι αυτή η ημερομηνία. Γύρω στον Ιούνιο είναι η παρέλαση που μπορούν να συμμετάσχουν. <laughs> Να σου πω κάτι, κι εγώ ένα τέτοιο στυλ το φαντάστηκα χθε. Mm. Ότι θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, να είναι στην παρέλαση. Να κάνουν ένα drag show. Ακριβώ. Δηλαδή να βάζουν, ξέρω εγώ, μέσα από τα ράστα να κάνουν το βηματισμό αυτό το αριστερό πόδι, δεξί πόδι και να βγαίνει από μέσα γάμπα με σαρτιέρα, με σταυρού. Σα παρακαλώ, ε. κύριε, σα παρακαλώ. Δεν, δεν, δεν είναι καλό, ε. Είπαμε μια καλό. κουβέντα να το ξεχυλώσετε αμέσω. Λοιπόν, όχι. Θα σέβεστε. Θα σέβεστε. Άρα να ακυρώσω κιόλα και αυτό που έλεγα για το. και το λιβανιστήρι να βάλουν μέσα ένα Holy Grail Kush. Είναι ένα ειδικό είδο μαριχουάνα που είναι ευλογημένο. Να γουστάρουν και οι άλλοι επίσημοι από εκεί πέρα δηλαδή. Ούτε και αυτό δεν κάνει δηλαδή. Άμα είναι ευλογημένο Παταλείτε. είναι άλλο. Εντάξει. Είναι ευλογημένο. Αυτό είναι ευλογημένο, ναι, είναι, ναι, το ξέρω. Εσύ που το ξέρει. Ο... Ε... Yeah. Πρέπει να κλείσω, πρέπει να κλείσω, συγγνώμη. Yeah, yeah. Α, να... <laughs> το κάνει ένα φίλο από το χωριό, ε! Να κάνε μπράβο ακριβώ το κρατομέγιο. Καλημέρα. Καλά είστε. Καλά. Μπράβο. Ε, έλεγε τώρα ο Καλαμούκη μέσα ότι ε, που δεν δίνουν σημασία στου ανθρώπου που είναι σεισμόπληκτοι και ζουν μέσα στι σκηνέ. Πού να δώσουν σημασία. Πού να δώσουν σημασία. Δεν είναι ούτε ο Κάρολο ούτε κανένα από αυτού. Γιατί να του δώσουν σημασία των ανθρώπων. Εκεί θα του αφήσουν μέσα στι Να γίνουν ο Κάρολο τότε. Μπουλουμπίνα. ο, ο Κάρολο. Με την πλέμπα oh, θα ασχολούμαστε πίδε. όλη την ώρα. Γίνετε Κάρολο να έχετε τα πάντα. Να έχετε και πουρέ Πώ. Θα μπορέσουμε να γίνουμε κάροι να τρώμε που γαρίδα. Πόσοι. Δεν μπορούμε ένα. Δεν προσπαθείτε ένα αρκετά. Δεν προσπαθούμε αρκετά. Θέλω να σα. Επειδή δεν ακούστηκε και καθόλου, θέλω να σα ενημερώσω προχτέ τον υπουργών Μεταφορών μα, τον κύριο Καραμαλή, τον Τζούνιο, τον νεότερο, ότι θα έχουμε, λέει, από τον Απρίλιο 30 με 40 ελευθερία θα κυκλοφορήσουν στι γραμμέ εκεί που έχουν ε, μεγάλη κίνηση. Ναι, ναι, χαμό θα γίνει. Το καμό. καμό. Πάνι ουρέ. Πάει, πάει η διασπράτου κορονοϊού. του αγκάνε. Για σ'τάση, γιατί φέρουν λεωφορεία αφού δεν κολλάει στα μέσα μεταφορά. Όχι, τώρα θα αρχίσει να κολλάει. Α, τώρα θα αρχίσει να κολλάει και θα βάλουν λεωφορεία καινούρια. Αλλά άμα είναι καινούργιο το... και κολλάει, τότε παιδιά, μπορεί να είναι ναι, κάποια ναι. μετάλλαξη. Η μετάλλαξη ναι, των ναι. μέσων μαζική μεταφορά. Ναι, ναι. Το ωραίο που είπε, ξέρετε ποιο είναι. Ότι ε, έκανε σύγκριση τα πόσα λεωφορεία κυκλοφορούν τώρα με τον Ιούλιο του 2019. Τώρα λέει κυκλοφορούν 50% παραπάνω. Τον Ιούλιο οι άνθρωποι εργαζόμενοι παίρνουν άδειε. Και γι' αυτό δεν κυκλοφορούν πολλά λεωφορεία. Και η σύγκριση που έκανε δεν ήταν μια σύγκριση με. Ε, ας πούμε το Γενάρη, το φλεβάρι Πέρσι, όχι, έκανε με τον Ιούλιο. Μήνα καλοκαιριού, μήνα αδειών. Τι Πόσο θέλετε το να πει ότι που... είναι τίποτα ήδη Πολύ καραγκιό. Αποκλείεται. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Αυτό ήθελα να θα πω. Θα μπορούσαν να το συγκρίνει και με τον Ιούλιο του 1919. Ναι, να έχουμε 100 χρόνια. Ας πούμε, δεν το έκανε, άρα έχουμε περισσότερα λεωφορεία από το 1919, θα μπορούσε Λες. να το πει, δεν το έπρεπε Άντεντε, ήταν πολύ ωραία η σύγκριση που έκανε, έφερε σύγκριση να κάνει α, τώρα πόσο κυκλοφορούν με τον Ιούλιο Αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων, καραγκιόζιδες ο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει Σας παρακαλώ Τέλος, τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ Άντε. το λιπώ, όχι εσύ, εγώ έχω το... Oh, <laughs> δεν έχω θέμα, πίλη. το λέω και εγώ Εσύ, τι γιορτάσαμε χθε, τι ήταν αυτό, ρε. τι καράγγε ζηλί και να αυτά. Ρε. 200 χρόνια που ρέγα ρίδα. Αυτό. Που ρέγα έπρεπε να αναστηθεί ο κολοκοτόρε με το γιαταγάδι όπω ήταν όλοι εκεί μέσα να του κόψει τα κεφάλια. Αχ, σκληρό ρε. αυτό. Δείξαμε μια φορά ακόμη ότι είμαστε ακόμη λαγιάδες. Φώναξαν εδώ πέρα τον πίνκι, παρόλο αυτούς που μας έδωσαν και σκοτωθήκατε μεταξύ μας, τους φώναξαν εδώ πέρα να γιορτάσουμε μαζί. Γιατί δεν φώναξαν και τον πόδιο του Σαϊτής, ο οποίος έστειλε 100 άτομα εδώ πέρα για να πολεμήσουν. Κανένας άλλος ξένο δεν 100 άτομα, τα οποία πέφτουν στον δρόμο πριν φτάσουν εδώ. Μα και 5 τόνους καφέ για να το πουλήσουμε. Αυτοί που ήταν και γιόρταζαν χθες όλα τα ξέκολα του πέρα που έπρεπε να βγει Εεεεε, πε τα άδεια, τι να λε. Και το ρόλο ποιο είναι όταν προσφώνησε το Ρώσο Πρωθυπουργό αυτό το Μικιοτάκουλα, του ζήτησε το λόγο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm. Εννοώντα την Ουκρανία, ξέχασε όμως ο ηλικιωμένο Κύπριο να το πει ότι η μισή Κύπρο είναι κατεχόμενη. Είναι δυνατόν να γιορτάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που υπάρχουν 20.000 άστεγοι και άλλε καμιά τριάντα χιλιάδε σεισμόπληκτοι να κάνουν εμεί χιέστε. Μην, μην είστε τι πάνε να πει αυτό τώρα, δεν θα χαρούμε δηλαδή. Επειδή υπάρχει μιζέρια και φτώχεια στον κόσμο. Είναι το σύστημα που διαλέξαμε, λυπάμαι. Να σου πω είναι για να βλέπουμε τη γιάτα μα. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν είμαστε όλοι ίσοι, έτσι. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη που δεν είμαστε ίσοι με την πλεμπάγια, έτσι. Δεν ήθελα να ενοχλήσω. Κανένα από αυτού που μπήρισε χθε δεν ανέφερε του ήρου του το 21. Κανένα δεν ανέφερε του. Δεν είπε παιδί μου και... Μπουλουμπίνα ο Κάρολο. Με εντυπωσιακή Γιατί είπε μπουλουμπίνα. μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα. Είπε Μπουλουμπίνα. Τι θε γιατί δεν ανέφερε. Τα ρανίδια τη Χαριμά τα γάμο έκλαβε. Λάγκρισε ο πρίγκιπα. Τα χέρια μου έκλαψε. έκλαβε. Πάντω άμα ήταν σωστό τroll ο Κάρολο θα μπορούσε να πει τον Καραϊσκάκη Καραϊτάβλη. Εκεί θα τον εκτιμούσαμε όλοι. Γιατί δεν έβγαλε και τον Καραϊσκάκη που του είχε γραμμένο σε όλου τα χέρια. Στο Μπούτσο του νομίζω. Στο Μπούτσο του. Συγγνώμη πρώτη φορά μιλάω εγώ έστω ένα γανάκ τη Αποστολή. Τρελάθηκα. Ναι, καλησπέρα, αποστολή. Καλησπέρα, αυτό. Έλα, αποστολή. Έλα. Δηλαδή, σ' ακού, σ' ακού καιρό, αλλά πρώτη φορά σε καλό. Για ένα πράγμα σε πειρά. Γιατί. Άκουσα σήμερα τον Κυρανάκη και έλεγε για τα επιδόματα. Okay. Τον τελευταίο χρόνο εγώ είμαι άνεργο και ζω με 160 ευρώ και. Αχ, μην το λε. Εγώ... Γιατί συγκινεί τον Κυρανάκη με αυτά. Ναι, άκουσε με, δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ δεν πειράζει. Τρόφα όλη την εβδομάδα, Δεν έχω πρόβλημα. Οι γονεί μου είναι Έλληνε από τη βόρεια ήπειρο. Φίλε μου και ε... ο Μητσοτάκη, ο, ο πατέρα έτσι μεγάλωσε. Και τρει φασολάδε ανάβαδε. Σόρι, ε. Είναι, είναι 72 χρονών οι γονεί μου και δεν έχουν πάρει σύνταξη. Δεν του δίνουν τίποτα. Του λένε στο περίμενε περίμενε. Και ζούνε με 160 ευρώ. Και οι δύο. Και προσπαθούν τα παιδιά του να του τασουμε. Και ζουν σε ένα υπόγειο 33 τετραγωνικά. Και εγώ σε ένα υπόγειο 46 τετραγωνικά. Και προσπαθούμε να ζήσουμε. Ένα χρόνο τώρα. Και ακούμε τον Κυριανάκη. Όλα αυτά. Μήπω δεν είχαν κάνει δομημένο βιογραφικό οι γονεί σου. Αλλά δεν <συκλει> κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού. Για να μπορέσουν <συκλει> να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασία. Έχουν έτσι οι γονεί μου στην Ελλάδα το 90 Θα μπορούσαν να έχουν ακόμα δουλειά. Με ένα καλό βιογραφικό. Ναι, προσπαθούμε. Οι γονεί είναι γραμμένοι. Είναι νέοι, νέοι. Έχουν χρόνια ναι, μπροστά. Είναι όλα ναι. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Τα φάρμακά κάτω. Εμεί θα του αγοράζουμε τα πράγματα. Α κάνουν μια δουλειά με τα χέρια. Πώ κάνετε έτσι αριστεία έχουμε, τι θέλετε. Ε, ε, ε, ο, δεν ξέρω τι θα, θα του πάω στον κυρνάκι να του βρει ο κιρανάκι σου δουλειά μια και έχει πολύ ε, το πλούσιο βιογραφικό του για να του βρει δουλειά σου γονεί. Είναι ίσω τώρα. Τώρα μην είναι ίσω. Ναι, ναι. ναι, ναι. Το σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ. Από γκώσαμε. Από τι. Από πατρινοχία, από Σύμνους, από εξυλλού καλυσμένου. Ε, δημοκρατία γιατί σύμφια. ήταν φάλκο ήμουν τώρα. Η κύρια ήταν σοπράνο; ήταν απόφυτη του τη Ακαδειμία του Fame Φαμιστόρι. Τι θα έχω κάνει, Μαρτι μου, κινημένοι! Άμα καλά, ήταν διεθνού φήμη, αναγνωρισμένη Πράνο που την ήξερε και η μάνα τη και καμιά αυτιά τη, είναι αρκετό. Ευτυχώ που ο θύμιο χθε έβαλε μια τάξη στο μυαλό μα και στην καρδιά μα. Αχ, μην χάσετε γλύψει. Α, χαμένη. Να σε σου κάτι. Αυτή τη νέα εθνική πινακωθήκη που εγκαινύασαν, τη φυλάνε καλά. Γιατί τι θα γίνει. Ε, δηλαδή τη φυλάνε τόσο καλά όσο α πούμε και το μένιο φουσκιώτη. Δεν έχει και 14 μπάτσου και περιπολικά πόσου είναι. Ε, αυτό ήθελα να ε, Φύλαξη, αλλά όσοι χρειάζεται, δεν είναι τώρα... Το φουρθιότιο, τι το φυλάνε, ω θύμα ντρομοκρατίας, υποψήφιο, τι... Δεν ξέρω... χωρίς κανάλι, τι φάση... Κάποιος, να είμαστε απαντήσει. Δεν πώς υπάρχουν απαντήσει αυτά. Δεν, αυτό, αυτό με στην αναχωρήκα. Θα, θεωρώ... θα πρέπει να φύγει. Δηλαδή μη παράγεται. Θα πρέπει να φύγει και να συνεχίσει κυρία παλιτσογκο. Δεν θα συνεχίσει κανεί. Η δημοσιογραφία θα ολοκληρώσει το έργο τη, θα κλείσει η εκπομπή γερόργη μέρο τη αρμόδια τη κοινωνική αρχέ. Εγώ προσωπικά και σα το λέω. Θα συνεχίσω. Τι κάνει ελά. Πού είναι ο βροδάκο. Πού είναι, ο παλάκα. Αυτή όλοι. Όχι αυτή, ναι. Όταν ήμουνα μικρός τσίμπαγα με τους ηγέτε που μιλάγανε ξένα, ξέρεις ότι και καλά ενδιαφέρονται, εμένα πάντως τώρα πια που, γιατί μεγάλωσα με 57 χρονών, μου θυμίζει αυτά τα καμάκια που μαδένανε 10-20 λέξεις αγγλικές για να γραμμάσουν τους Αυτό μου θυμίζει. Α, ήθελε να επιδείξει τουρίστε ο Κάρολος λες. Μπουλουμπίνα. Ε, εντάξει. Δηλαδή έριξε κάποιο γκόμενα με την τνατάκα μπουλουμπίνα. Μπουλουμπ Δεν καταλαβαίνει, νομίζω ότι μιλάει ελληνικά. Να σου πω κάτι. Ο Έλληνα θα τα ακούσει, Λουμπίνα. Το Έλα. πολύ να ρίξει λοιπόν καμιά Λουμπίνα. Λουμπίνα. Τα ζώα καμιά φορά είναι πιο σοφά από τον άνθρωπο. Για πες μιλάμε. Ότι τα άλογα του υπηκού εχθέ Κρατηθήκανε σε όλη τη διάρκεια τη διαδρομή τη παρελάσεω και μόλι βρεθήκαν μπροστά στο Μητσοτάκι τη Ακελαροπούλου και του υπολείπου αρχίσαν να χέζουν. Ήτανε λε μια διαμαρτυρία των ζώων, των αλόγων. Βεβαίω για λογαριασμό των ανθρώπων. Πρόσπεξε. Για όλη, όλη τη διαδρομή κρατηθήκανε Και σου λένε όταν περάσουμε <coughs> συγγνώμη, μπροστά από το μισοτάκι τη και του λοιπού Θα ήταν η μέρα που ήταν η αστυνομία Εγώ θυμάμαι. Όμω ήταν είναι. η αστυνομία εγώ... με τα γλώσσα που πήγαν και χέσει σαν στου επισήμου μπροστά. Κοιτάξτε να δει, μπορεί να κάνουμε τον πέρα. Mm. Αλλά εγώ εγώ νομίζω ότι είναι συμβολικό αυτό. Επειδή δεν αφήνουν τον υπόλοιπο λαό να του σχέσει, ανλάβανε τα ζώα. Τα άλογα είναι νοήμωνα ζώα υπόψη. Ναι, θα το το καταλαβαίνει. Αν θέλει αυτό να το μεταδώσει. Να σε καλά καλό μεσημέρι.